Ναι, καλημέρα εδώ, Αποστολή. Ναι, καλημέρα εγώ. Εδώ, Αποστολή, από Αλεσσανούπολη σε παίρνω. Καλά είναι, δεν βαριέσαι, πληρώνει πειραστικό. Κανεί δεν είναι τέλειο. Λοιπόν, πήρα να σε διαβεβαιώσω ότι αυτοί εδώ πάνω κάνουν προετοιμασία κάθε εβδομάδα για την κόκκινη μιλιά. Έχω μόνο αποβόμαστο τύπο, τύπο. πάρουμε και τα 75 του πάμε στην κόκκινη μιλιά. Πάνε στην Κεσάνη, κλείσουν τα εργαβάτια γιατί βρωμάει το σώμα του από τη φτώχεια. Να ξέρει. Μπαίνουν Τουρκία κάθε εβδομάδα, βάζουν βενζίνη, παίρνουν ζαργαβάτια και προετοιμάζονται για την κόκκινη μιλιά. Α, ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει, να κρίνουμε. Πάντω είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να του πάρουμε. Να τους πάρουμε πώς. Όπως Θα του πάρουμε πώ. Όπω τη βρίσκει ο καθένα. πάρουμε με την κολλάρα μα που λέμε. Όχι, ναι, γιατί όχι. Κατάλαβα. Δεν κρίνουμε, κρίνουμε. Βάζει το ρο στι και πάμε βούργια επίθεση. Έτσι, έτσι. Αλλά πρώτα να πάμε να βάλουμε βενζίνη και να πάρουμε καλάχα να έχουμε να φάμε, έτσι. Ή βενζίνη μαλα Έλα το λιμού. Έλα. Έλα γόρι μου γλυκό. Είμαι γλύκα. Τα κάνω. Σούκαρ, baby. Ήδε σήμερα έχουν λέει συνταξιούχοι, έχουν λέει κέντρο. Τι θα πάνε, Αφού 30.000 και εδώ έχουν πεθάνει από τον κορονοϊό. στερα αυτοί όλοι έχουν ψηφίσει 80% το Μητσοτάκι. Πώ θα πάει από αυτού. Γι' αυτό πεθάνανε. Εγώ παραπάνω από χίλια άτομα δεν θα πάνε. δεν μπορεί να, να διαλέξει ποιοι θα πεθάνουν. Αυτή είναι η μαλακή. Και θα με θυμηθεί που τα χίλια άτομα δεν θα είναι. Ρε Τσουκαράκι, ω ήδε. Τι φτιάει και... ένα ρεπαιδάκι μου τώρα. Α το πει ο κόσμο που θα κατέβει. υπομονή. το από Είναι η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που υπομένει. Όπως λέει και ο Στίχος. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει. Η Ελλάδα που υπομένει. Αυτή είμαστε οι Έλληνε. Καλά μας κάνουνε. Αυτό ο Μαραβέγγα δηλαδή να πάει λέει κάτι εκατομμύρια. Επειδή τι, επειδή λέει ωραία τραγούδια, δεν μπορώ να καταλάβω. Πώ να βολέψω στο ίδιο γκρεβάτι. Κάτι εκατομμύρια με πέντε χιλιάδε και του δίνουν λέει τέσσερα εκατομμύρια στην τράπεζα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Εμεί είμαστε μαλάκια. Δεν ξέρει. Θε να απαντήσω αν εσύ είσαι μαλάκια. Τι πράγμα. Λέω, Θε να απαντήσω αν εσύ είσαι μαλάκια. Γιατί μου θέτει τα ερωτήματα. Εσύ με ενημερώνει ότι είμαι μαλάκια. Λεφτά βγαζεις! Λεφτά βγαζεις όχι! Βγάζεις τα εντάξει! Μπορώ να σου λέω μαλάκα και ελεύθερα. Δεν έχει να κάνει με το να βγάζουν λεφτά ή όχι. Του λέω με την καρδιά μου. Ναι. Λέγεται. Να σε ερωτήσω κάτι. Σε πήρα και χθε περί Εγώ. Γιατί χαλάτε του κακομίρι τη δουλειά του Μαραβέγια, που άμα μα εξηγήσει λόγο. Εμεί τη χαλάμε. Τη χάλασε που δεν πήρε τα φράγκα. Τι χάλασε η δουλειά. Κάθε μεγάλε, κάθε έτοιμο ήταν ο ανθρωπάκο. Θα πήγαινε σε μια τραπεζούλα και θα έλεγε: Έχω μια έκρης. Μου δανείζεται 12 εκατομμύρια για 10 Πόσα θέλετε. θα τα πάρετε πίσω. Στη χαλάτε έτσι τη δουλειά. Με 5 χιλιάρικα αρχικό κεφάλαιο και να παίρνει το σεκατομμύρια okay. δάνειο. Όχι, okay, φίλε. Okay, φίλε, δεν έχει το μισοτάκι. Είσαι αυτό χάλα. Πα να γλείψει το μυτσοτάκι, αλλά είναι θα σου δώσει να γλείψει κάτι. Και του έρχε τη μεγάλη ευκαιρία τη ζωή του και τουλάχιστον. Καλά είμαστε κοινείσει κουλεξάριζι να πούμε, Εναι, που δε εμείς, τέλει να τέλει δεν παίρνουν εμεί. Κυράφει. Θα πήγαινε στην τραπεζούλα, δεν πήγε. Πώ πήγαν στι τράπεζε με γίνει στο ελληνικό κράτο. Πήραν τα λεφτά, το γυρίσαν πίσω και του μείνανε επιδοτήσει. Του χάλασε στην πει να έτοιμη. Και εγώ μου παρακαλώ. και αυτενούν χάλασσες και του κακομήρου του τραπεζίτη. Για δέκα μέρες άβγαζε εκατοδιακόστα χιλιαρικάκια. Το τραπεζίτη μην τον κλες, να το σπετιχέται. Να το σπετιχέται. Να το σπετιχέται. Φίλε π... του τη χάλαση στη δουλειά. Συγγνώμη κιόλας, είναι η ζήλια που δεν με αφήνει. Γεια σα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από την Ντούκαλο, θα μπορούσα να επιβεβαιώσω μια διεύθυνση για να στείλουμε ένα δώρο στην κυρία Καραμιχάλου. Όπα, ναι, βεβαίω, τι δωράκι είναι. Α, δεν μπορώ να σε το δώσω. Δεν μπορεί να μου πείτε. Θα... θα αργήσει ακόμα. Α, δεν έχετε αποφασίσει ακόμα, δεν το έχετε πάρει καν. Κατάλαβα. Να, ναι. Οκ, okay, κατάλαβα. Ε, είναι το Γιασόνο 2? Γιασόνο 2, Γιασόνο. Όχι, έχουμε μεταφερθεί. Α, ωραία. Καλά που το στείλατε εκεί γιατί στο Γιασόνο 2 θα πήγαινε. Θα πήγαινε άλλο. Α το να πανέ. Είναι, λέω. Λεωφόρο Συγκρού, mm, ναι. 188, που κάνουν πεζοδρόμιο πίσω ένα κτίριο. 188, ωραία, τέλεια. Ωραία, δείτε να πάτε τίποτα καλό, κάτι φθηνιάρικα, καλό την ώρας θέλουν κάτι ρολόγια ροζ. <κυρίζει> Εντάξει? Εντάξει, <κυρίζει> έγινε. Άντε, ευχαριστώ. <ε>. Έλα, <κυρίζει> εγώ, γεια σας. Θέλω και σε κανέναν άλλον, να το ανοίξουμε λίγο το θέμα δώρα. Εντάξει. <κυρίζει> λοιπόν, έλα, γεια. Γεια <κυρίζει> σας. Αποστολή. Ελά. Τα στελσού κάτρε φίλε. Όμω τότε πήγε και βρέθηκε με τον Αλήγηθ εκεί του Αζερβαϊτζάν, τον πρόεδρο. Αφού αυτό ο κερατά κάνει πόλεμο στην Αρμενία, με αυτό πώ και πάει και κάνει συμφωνίε και συνδιαλλαγέ. Ο Πούτιν φταίει μόνο που κάνει πόλεμο και εισβολή του Αζερβαϊτζάν. Δεν κάνει εισβολή στην Αρμενία. Εκεί δεν είναι το ίδιο. Γιατί δεν είναι το ίδιο, δεν είναι δίπλα μα, δεν είναι Ευρωπαίοι αδερφοί μας. μα. Μα το Αζερβαϊτζάν στην Ευρώπη ανήκει. Εμεί πήραμε και τη Eurovision. Ναι, Εζέ, το Αζερβαϊτζάν την πήρανε. Καταλαβε το παραμίσθημα κάτω τα χέρια λοιπόν από τη Ζαχάροβα.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 Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κυρία Αποστόλη μου. Ναι. Τη αγαπάω πάρα πολύ. Είμαι ο Κωστάκη και είμαι ολυμπιακός. Από το χολαργό ο Κωστάκη. Γεια σου, Κωστάκη. Αγάπαμε. Ένα είμαι απέναντί σου. Πάταμε. Πάταμε, κάτω, πάταμε. Σε φίλο, σε φίλο, είσαι καλά. Αυτό ήταν, ε, καλά είμαι. Όχι, ήθελα να δω τι κάνει, πώ είσαι. Ε, καλά είμαι. Σε έχω χάσει, ε, καλά. Είμαι σίγουρο ότι είσαι καλά. Σε χάσει. Πώ θα δω. Μάλιστα. Α, κοστάκι. Κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Κοστάκι μου έρχεται στο μυ <Ριουλίου> Θα έρθω να μετασει μισκοτάκι. Ελά, Έλα, Έλα, τι έγινε. Έλα, ρε, ο ναυτικό είμαι. Έλα ρε, με ανησύχησε. Δεν περιμένω <laughs> να το τηλέφωνο. Ζήτε, θα σου πω, ερώτηση. Ποιο ξοδεύει πιο πολύ ρεύμα σε πιστολάκι, ο Μπαλούρδο ή ο Τσολιάκη. Μόλι πιάσουν στα χέρια του οι οικομότριε το πιστολάκι, γίνεται για αρκετέ πελάτησε ο φόβο και ο τρόμο. Τη σκέψη πω θα πληρώσουν επιπλέον από το μπάτζετ που είχαν υπολογίσει. Ο Μπαλούρδο κάνει το κρανό. Ο Μπαλούρδο δεν χαλάει τόσο, η αλήθεια είναι γιατί ό,τι και να είναι το πατικόνι. Αν και επειδή είναι κοκέτη, το φτιάγνει από το μέσα. Δηλαδή, άμα το βγάλει είναι καλό το μαλή. Παρτιουμένο λίγο, σαν να σε έχει κλείσει η Ελλάδα, με κολόδε σάλιο έτσι σαν να έχει φάει πριν τυρί Το κράνο δεν κάνει σε Το κράνο κάνει άμα το κουμππό πάνω στο σεσουάρο, όπω τα παλιά. Α, τα παλιά, αυτά που κάνουν τα κουμποτά. Να σου πω κάτι άλλο. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Σε δύο μήνε θα με κοντά στη κιλέ Μαρία τα λέμε σε φυνάκια μου κοντά. Ωραία. Και πάω σπίτι σου. Εντάξει, αφού σκολεί το ελεύθερο το έχει. Καλέμε σε δύο μήνε λοιπόν. Τα, Ούτε τουλάπε μαλακή.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 Από το λέει λοιπόν, θέλω για την βέβαια. να βάλει στον άδον εκεί που λέει για το θένη και το επιτελεί κοινωνικό έργο, θέλω να βάλει από κάτω κόσα τσάκονα που φτιάχνει σιγάρα που λέει ρε, αφήνοι. Προβλημά. Α πρόβλημα. γαμιέστε Εντάξει. Ναι, το γαμιέστε δεν το λέει, μια φορά τέλο πάντων. Βάλτε θέλει, εσύ. λέτε έτσι. Όμω, είναι καν. Δεν Αν να προσαρμοστεί, δυστυχώ πεθαίνει. Μπα, νομίζω η άλλη λύση προκρίνεται. Α, καλά, ναι. Θα ήθελα να σχολιάσω για το τέννη πέρα του αστείου. Θέλω να εξηγήσω γιατί κάνω και τι σχετικέ αναρτήσει. Ναι, αθλούμε! Υπάρχει κάποιο πρόβλημα! 50 χρόνων άνθρωπο είμαι και η αθλούμε σημερινή. για να λίγο σε καλή φόρμα. Πρόβλημα! Α, πρόβλημα! Ελάτε Αν τα δημόσια πρόσωπα διαφημίζουν στα social media ότι αθλούνται έστω και λίγο. Αυτό μπορεί να μειώσει κύριε Παδάκη τα εμφράγματα και τα εγκεφαλικά κατά 20%. Αν δεν κάνω τι! Τί... Καμί σου! Εδώ σου λέει ο Χου. Μια ζύμη πανάσταση που αρχίζει. Ο σκύλο δισάξει και άρχισε να φύζει. Το ποτήρι ότω έχει ήδη ξεκινήσει. Αντί τόσα διαφορία που μα έχει πλημμυρίσει. Σύνεπω ο νικρό αλέξη μου θυμίζει πω η ελευθερία του λόγου ακριβά κοστίζει. Πάνε τα χρόνια που με λέγανε Τώρα έχω και τα βέλα. Γρομοκράτη με κουκούλα.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 Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν ζητάω πολλά. Επένδυση ύψου άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά που μου λε το σκοτάδι, να τα πει μία φορά. Με το φως το πρωί και να χάδι. Η μάσα, η ρεμούλα. Δεν ζητάω πολλά. Την ένταξη τη επένδυσης στον αναπτυξιακό νόμο. Με εγκριθέν ποσό επιχορήγησης 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά που μου λε το σκοτάδι, να τα πει μία φορά. Με το φως το πρωί Φάγανε, φάγανε, φάγανε, φάγανε Και να χάδι Τα ευρώ, τα ευρώ το, του, του ελληνικού λαού πάνω πακέτο, ένα πακέτο, ένα πακέτοση Πάλι το μυαλό μου παρανοή πώ αφήσαμε την παρακμή να ξαπλωθεί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 Ποιο είναι η υπεύθυνη ζωή σας παρακαλώ πάρα πολύ Εδώ πέρα στη μαγούλα είναι προς το θριάσιο Για αυτά τα σπορπάζετε και ιστορίες στον άνθρωπο και τέτοια Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με τον δρόμο Λοιπόν θα σε παρακαλέσω να μην ξαναβάλεις να μου το σπορπάζετε και του μαγκίνα με τα πυράλα α πούμε και τα λοιπά μαζί Έχουμε μεγάλο πρόβλημα Δεν καταλαβαίνω έχουμε μεγάλο Αργού να τελειώσουνε προχτέ του έσπασε και ένα αγωγό Λοιπόν λίγα με το πυράρι για να μην έχουμε τίποτα τράβαλα εντάξει Δέτρα νερά δεν μπορεί να γίνει κάτι Ρέμιτσο πάνω σε θυμία το πεσαμε ρε ε, είναι πολύ... Ala Danera, his place is on the road. You're a f**king liar. What are you doing? You're a f**king idiot. I'm a f**king Καλά, κάτι μας πήγε στράβα, μόνο κλειδί τη γενιά του 79 Τι έχεις φάθει πες μου πραγματικά, ειλικρινά που οδηγούν όλα αυτά τα σχάτα Με ρωτάσαν όλο αυτό το πράγμα, έχει ουσία ρώτα Το βάτο που τον πάγκανε μια νύχτα κρυατή αστεία κρυα, κρυα. Αποστολή. Έλα. Τι κάνει. Καλά, Μωρένα, εδώ. Σε βρήκαμε την τρίτη, εντάξει. Τρίτη και τυχερή. Εντάξει, δεν είναι άσχημα. Ή, όχι, δεν είναι άσχημα. Είπα, βέβαια. Τώρα λέω, αν πάλι δεν το πετύχω, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά. Μ' που δεν το βάζει κάτω, όμω. Όχι, δεν το βάζω εύκολα κάτω, η αλήθεια είναι. Τι θε, Μωρή. Λοιπόν, θέλω μία παραγγελιά για την Παρασκευή. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, το Μάιο, λέγαμε για την τρίτη γυναικοκτονία στην Καβάλα. Ναι. Τώρα έχουμε φτάσει στην 20η. Καλά είναι. Έχουμε ακόμα μπροστά μα για το 22. Ε, θα ήθελα να μου βάλεις το τακούνια για καρφιά Είναι το ωρέ στην και το τρογδαϊ ουλιά καραπατάκι Αυτό, τίποτα, τακούνια για καρφιά για να σωθεί ομορφιά και δύναμη Δύναμη σε όλες τις γυναίκες, αυτό, σ' αγαπώ πολύ Συντοματάκι μια βορτα μέσα στη πόλη Χωρίς κρυφό διστολή, να φοβηθεί Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δύο χάρες θέλω. Η Για πρώτη πες. είναι, ακούω κάθε πρωί τα ζουζούνια στο YouTube. Ζουζούνια! Είναι τραγουδι... Ποιο τραγουδάκι μου, προτιμάς? Κουκουβάγια. Α, Υπάρχει κάποιο βίντεο κάποια ανομαλία Υπάρχει, ή απλά έχει παιδί. Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι το μισοτάκι πάνω στη, στη πάνω βελανιδιά, βελανιδιά. Κάθεται ένας μαλάκας, δεν ξέρω εγώ τι Κάθεται ένα μισοτάκι έχει ματιά γουρλότα και φωνάζει, δυνατά. Γουρλωτά, και φωνάζει, και φωνάζει δυνατά Τα λεφτά, τα λεφτά Θα σας φάω με, τα με λεφτάκια Γεωργιά, και με από το Γεωργιάδη Θέλω να κολλήσει εκεί το άτου Γεωργιάδη Τα λεφτά, τα λεφτά Κατάλαβες στη βελανιδιά Κάθεται μια φού. Καλημέρα σας! Yi Kuku kuku. Σ' ένα δράνιο ένα βυσί και ένα πολύ τέλος αμάξι Και πλέον δεν χρειάζεται ένα χρόνο να κυνηγήσω Αφού το facebook μου δίνει οπιακόμενα ζητήσω Και μην τολμήσω να τα πεις μητήσω γιατί Με απειλή με του λογάνιας μόλις τη διατραφή φομποδροφή Τι θα πω τώρα στο στάτους Έμπαψα να είμαι ατους τύπους τους γαμάτους well, Και το δεύτερο, αν μπορείς να βάλεις την κόη καβοκύρι. Ποιο? Μια φάρσα Αυτό θέλω, ψάχνω να το βρω και δεν μπορώ να το βρω. Ποιο ρε? Αυτό ναι, το κόη ποιο το λέει? Ε, εσύ το λες. Είναι μια φάρσα που έχει κάτι. Α, είναι σε μια φάρσα, είσαι δίκιο. Δεν θυμάμαι ποιο είναι. Δεν μπορώ να το βρω, δεν μπορώ να το βρω. Θα το ερευνήσει η ομάδα κρούσης. Έγινε. <ΣΣ>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 Για την Παρασκευή ήταν το τραγουδάκι που έπεζε. Μέχρι να ανέβει, που έλεγε ότι απόψε σμίξαν τι καριέ μα. ένα Είναι ο του 1848. Νομίζω ότι Δημητριάρη. Να από τι του και να μην το χέρι. Δίπλα μου Σε μηξάν τη καρδιέ μα έρανε αυτό. Στην τύχη μου έω συντονισμόι, τι ελπίδε. το δρόμο, κομμουνιστικό μας Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα, λοιπόν. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Για πε. Λοιπόν, θέλω να βάλει Λατινοπούλου, ό,τι γουστάρισα από Λατινοπούλου. Και μετά, όπω βλάχισε, εμεί οι βλάχοι Τι να βάλω από Λατινοπούλου, τι έχει μιλήσει αυτή κάπου. Βεβαίω. Ήδη στα αλήθεια υπάρχει, δεν είναι περσόνα του Twitter. Όχι, βέβαια, είμαι και το. Είναι αληθινό πρόσωπο. Βεβαίω. Να βάλω εκεί που μα λέει τι να βάλουμε στον κόσμο. Εντάξει, okay. Και μετά, όπως λάχισε, με μισή βλάχη επιφόδη. Οι γυναίκες μένουν αξίριστες, προβάλλουν το ότι είναι αξίριστες, δίνονται με oversize ρούχα και πολλές φορές με ρούχα και όλο αυτό θέλουν να δείξουν ότι είναι φυσιολογικό. Δεν είναι. <συσίλια> <συσίλια> <συσίλια> και δεν είναι όχι μόνο φυσιολογικό. είναι αποκρουστικό. Μες στις τάνες και στο στάχι γιατί αλλιώς δεν κάνουμε χωριό Ε, λοιπόν, μία νοσηρή μειοψηφία δεν θα καταφέρει να αλλάξει στην πλειοψηφία τα πρότυπα ομορφιάς. Όπως λάχι εμείς οι μλάχοι, ακόμα και με το στάνιό Αυτό το οποίο αναδεικνύουν δεν είναι εξέλιξη. Αυτό είναι η εποχή των σπηλαίων. Μες και στο στάκι γιατί αλλιώς δεν κάνουμε χωριό Βάλε την Παρασκευή το, εκείνη την κυρία που σε είχε πάρει ο Γιάννη για τα ξύλα. Ο Γιάννη? Δεν αντέχω άλλο, θα υπογράψω και α φύγω. Ο Γιάννη, θα πα να πάρει τα ξύλα που έλεγε η Πεθερά. Ποια ξύλα, ποιο Γιάννης, ποια κυρία. Μια κυρία που σε έλεγε Γιάννη. Θα πας, ναι, θα πα να πάρει τα ξύλα, δεν είσαι ο Γιάννη. Α, ήταν κάτι ανώμαλο, δεν θυμάμαι. Ναι, βρε πω θα υπέρει μια κυρία και σα έλεγε η Γιάννη. Ε... Αυτό ο κόσμο θα με τρελάνει. Γιάννη, αυτό ο κόσμο με τρελάνει. Γαμότη. Όλη μέρα, όλη η νύχτα. Γαμότη, αυτό. Όλη η μέρα. Όλη νύχτα, γαμώτι! Γιάννη, Γιάννη, θα πάει να πάρει τα ξύλα και έργαση, γαρά Εγώ θα τα κάνω όλα! Γαμότι Οκ, οκ, παριστάνω ότι το θυμάμαι και παριστάνω ότι θα στο βάλουμε. Να σε Μου, καλά! Θα το θυμηθεί γιατί τώρα είναι και επίκαιρο που θα Αν θα το, το θυμηθεί, γιατί... λέει, ου, άκου λέει. Είναι επίκαιρο που θα μα δώσουν τώρα τι επιταγέ για το πετρέλαιο και για τα ξύλα. Ναι, άσε λίγο κενό στο λογαριασμό στην τράπεζα γιατί έρχονται επιταγέ, ε! <laughs> το βάλουμε δύο ψηφία παραπάνω. that huh? Ποιο είναι? Κιάννη, είσαι! Ματούλα, είσαι! Ο Μεντώνη, είσαι! Ναι! Ε, τι ποιο είναι? Θε μου, ναι, εγώ είμαι! Ναι, δεν σε γνώρισα από τη φωνή! Υπεφεράση, είμαι! Τι, τι, τι, πού είσαι! Τι θε, τη δουλειά! Ε, ο Κατατούρα, ο Γιώργο θα φέρει ξύλα. Πάρε τον κόσμο τα τηλέφωνο να συνοηθείτε με τι ώρα θα πάρε τον κόσμο να πάρει. Όλα, εγώ θα το κάνω, μου κάνει καμιά δουλειά! Έ μου έχει φορτώσει κόρη σου! Δεν κάνει και τίποτα άλλο, κατηχριστικό Μόνο υπάρχει στο τομάρι σου που περιφέρει από εδώ και από εκεί στο σπίτι! Ποιο? Εσύ! Ε, στο εξωχικό είμαι! Στο εξωχ καμιά δουλειά εκεί πέρα, πάρε εσύ αυτό με τα ξύλα των κατσαντών. Λοιπόν, πέντε ώρε θα φέρει τα ξύλα, είμαι. Ωραία, σε... δεν με νοιάζει τι να κάνω, έχω άλλε δουλειέ. Σήμερα σκοπεύω να ξενοπηδήσω. Πες την κόρη σου, αν θε να ξέρει. Αν τα φέρει. Να τα φέρει, ναι, ναι, ναι. Αυτό πες εσύ. Και εγώ θα το έχω βάλει το νερό στα βλάκια μόνο. Τι λέει, Βεγιανή, είσαι καλά ή είσαι μεθυσμένο. Όχι, όχι, αρεθισμένο, απλά. Ε, καλέ, δεν πίνω. Ακούω. Θα το δώσω αλλού σήμερα, παιχνίδι σου. Τι να κάνει, Τι διάλογο, ρε πεθαρά να πούμε, Τι διάλογο δεν ακού. Δεν Ακούστηκαν δε... οι προσευχέ μου. Αν σταματήσει να μιλά όλα Δεν θέλω τίποτα άλλο από το Θεό. Θα πηγαίνω κάθε μέρα εκκλησία. Πού θα πηγαίνει κάθε μέρα. Χανά και παλαιρώνοντα στην τρίτη πράξη, Δεν νομίζει πω τα λόγια τελειώσαν ώρα για δράση. Ανοίξε τα μάτια σου και κοίτα λίγο γύρω σου και πε μου πώ σου φαίνονται. Να είναι ο κλεισί. Την πονογραφία και για χρόνια χορηγία. Μέσα από θεσμού που του βαχτίσαν κα Με την τόσα διαφορία που σου φαίνεται που μπήκανε τα όπλα στα σχολεία! Παρακαλώ. Γιάννη, Τι είναι πάλι μου, έχει φάει τη ζωή, τι θε? Πέντε η ώρα. Ναι. Είπε ο Γιώργος στου πετρετούρε να πα για να παραλάβεις τα ξύλα που θέλει. Δεν πάω, σου λέω, στι πέντε έχω κανονίσει ξενοπίδημα. Τι είναι αυτό, Το ξενοπίδημα? Τι είναι αυτό που λε, Βρυέ, παιγιέσαι καλά. Μια χαρά, αυτό θέλω να κάνω, και αυτό που θέλω θα το κάνω πια. Ε, ε μα το διάλογο καταπίεσαι τόσα χρόνια. Θα την την κόρη σου. Τι θα κάνει, Θα την κερατώσω. Α. Ναι, δεν σ' άρεσε. Ποια είναι η γόρη μου. Τι? Ποια είναι η κόρη μου. Αυτή την άχρηστη μου έχει φέρει μέσα στο σπίτι για να την έχω για γυναίκα. Σιφτήρι, να χάνετε. Ποια είναι, τι πώ τη λένε. Τι πώ τη λένε, μωρέ. Με δουλεύει, πώ τη λένε. Προσπαθώ να ξεχάσω και με ρωτά πώ τη λένε. Ούτε που θέλω να ξέρω πώ τη λένε. Α, δεν θέλει. Θε Θα... να σου πω για την καινούργια. Ναι. Γιατί άμα είναι να την τέτοια πεθερά δεν τη χάνω. Εσένα θέλω πάλι να έχω πεθερά. Α, εμένα θέλει. Ε, αλίμονο τι. Τέτο Για χίσιγιρο και στραβόνι και να στοπίνει απόνι κουτελιώνι, αφήσαμε να καουν τα τάσετι για πλάγα και μη σέπι και δροβικά μες στον τέτοιο του μαλάκα. Πλάκασαχί, τώρα μαγανά κρινάξις, αφού δεν έκανες ποτέ κατηγονάταλάξις, σφύξε το ζωνάρι κι άλλο τώρα στυλιτότητα και πές να καλή μέρα στην ένα